Στοίχη 11 ω 18 Όχι στενές σχέσεις με τους ιδωλολάτρες 11 Το στόμα μας ηνίχθη προς σας, ο Κορίνθιοι και σου ομιλούμε ελεύθερα και με πολλή νικιότητα Η καρδία μας έγινε πλατιά για να σας περιλάβει όλους με την αγάπη της 12 Δεν στενοχωρήστε μέσα στην ευρύχορον εκ αγάπη αγάπης καρδίαν μας Στενοχωρήστε όμως η σας πλάχνα σα, που είναι στενά διότι σας λείπει η αγάπη 13. Δείξατε κι εσείς την αυτήν αγαθήν διάθεση προ ανταμοιβή τη αγάπη μα. Σα ομιλώ ω προ παιδιά μου. Πλατείνατε κι εσεί τα καρδία σα με την αγάπη. 14. Μην συνάπτετε στενών σύνδεσμων προ του απίστου, με του οποίου δεν μπορείτε να αποτελέσετε ταιριαστό ζευγάρι ώστε να εμβαίνετε στον ίδιο ζυγόν μαζί του. Διότι ποιο συνεταιρισμό μπορεί να υπάρχει μεταξύ δικαιοσύνη και Ανομίας. Ποια δε επικοινωνία μεταξύ φωτός και σκότους. 15. Ποια δε συμφωνία μπορεί να γίνει μεταξύ του Χριστού και του Σατανά. Ή ποιον μερίδιον δίνεται να έχει ένας πιστός με έναν άπιστον. 16. Πώς δε οι μπορεί να ευρίσκονται μαζί στον ίδιο τόπον ο ναός του Θεού και τα είδωλα. Ναι, δεν έχουν καμία θέση τα είδωλα εσά. Διότι εσεί είστε ναός του ζώντος Θεού, καθώς είπαινε στην παλαιά διαθήκειν Θεό: Θεός. Ότι θα κατοικήσω μέσα Τον και θα περιπατήσω μεταξύ Τον και θα είμαι Θεός ειδικός Τον και αυτή θα είναι λαός μου. Δεκαεπτά. Δι' αυτό εξέλθετε από μέσα από τους απίστους και ξεχωριστείτε από αυτούς, λέει ο Κύριος, και μη εγγίζετε οτιδήποτε ακάθαρτον. Κι εγώ θα σας δεχθώ μες τοργήν Πατρική. Δεκαοκτώ. «Και θα γίνω πατέρας σας και εσείς θα είστε παιδιά μου και θυγατέρες μου», λέει ο Κύριος ο Πατοκράτορο.